Πρώτη επιστολή Ιωάννου, σελίδα 951, κεφάλων Α, στήχη 1-4, η καλή αγγελία του Ιωάννου. 1. Εκείνο που υπήρχε όταν ήρχισαν οι δημιουργίες του κόσμου, το οποίον η δημιουργία του κοσμου το Απόστολοι με τα αυτιά μας οικούσαμεν, το οποίον με τα μάτια μας έχομεν ήδη, το οποίον είδαμε καλά και οι χείρες μας εψηλάφισαν, Θέλω δηλαδή να πω περί του ενυποστά του λόγου, ο οποίο έχει μέσα του ζωή και τη μεταδίδει και στου άλλου. 2. Και η ενυπόστατο ζωή ενυθρόπισε και φανερώθη με σάρκα ω άνθρωπο, και έχω ήδη με τα μάτια μα την ζωήν αυτήν, και δίδομαι να μαρτυρίαν δι' αυτήν και σα αναγγέλλω μεν τη ζωήν την αιώνιον, που αειδίω υπήρχε πλησίων του πατρό και ητοεινωμένη με αυτόν, και φανερώθηση μα στου Αποστόλου και του πρώτου μαθητά. 3. Αυτό λοιπόν που έχουμε ήδη και ακούσει ως αυτόπτε και αυτή οι μάρτυρες, αναγγέλωμεν εις οι οποίοι δεν το είδατε με τα σωματικά σας μάτια και δεν το οικούσατε με τα σωματικά σας αυτιά. Και σας αναγγέλωμεν τούτο, δι' να συμμετοχήν και στενών σύνδεσμων μαζί μας. Εκείνος δε που έχει στενήν σχέσην και συμμετοχήν μαζί μας, έχει σχέσην και κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιόν του Ιησούν Χριστόν. Ο στενός δηλαδή σύνδεσμος των χριστιανών δεν δημιουργεί μόνο στενήν σχέση μεταξύ των, αλλά και στενήν σχέση και επικοινωνία με τον Θεό και τον Κύριον Ιησούν. 4. Και σας γράφουμε αυτά για να η τελεία η χαρά μας που προέρχεται από τον στενόν σύνδεσμων και την επικοινωνία με τον Θεό και μεταξύ μας.